Συμμετέχω στο πέμφο σα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Με... Υπομονή, κουράγιο, δύναμη. Με... Να ζήσουμε να μην θυμόμαστε. Ναι, και στο κύριο Καλαμούκη που πέμφθει τόσο βαριά. Α μιλάμε τώρα. τώρα. Ο Θεό να συγχωρέσει τι αμαρτίε του. Δεν συγχωρούνται. Πού να συγχωρεθούν. Είναι τόσε που να συγχωρέσουν. Ή ο λαό, α το πούμε. Και έτσι, α ελπίσουμε στον λαό. Ας... Πιο ελπιδοφόρο μου φαίνεται. Και στην κατοχή και κουτάρει στη τσέπη κέντρο για αποτρία εσύ ίδια. Ανάλαδε φασολάδε όμω. Ούτε λαδάκι, ούτε Δια... τίποτα. Ε... Δεν ληστράει. Φασολάδο χωρί λάδι δεν στράει. Θα κάνει την κλανιά πιο βροντερή σκέτο. Το. Ο Θεός να συγχωρέσει της αμαρτίας του <Δελίου> Ήμουνα 15 χρονών όταν μας έμαθε κάποιες λέξεις Αποστασία, προδοσία, μεγάλωνα, μεγάλωνα και όλο μάθαινα ρε Όλο μάθαινα από αυτό τον άνθρωπο Έκαμε, παιδιά, λαμόγια Εγγόνια, λαμόγια Όλοι λαμόγια από την οικογένεια Του στάιζε η Ελλάδα μια ζωή 70 χρόνια Σταίζει ακόμα Ζήμενς, Οτέ, Καλτεστρούτσι σε όλα μέσα Όπου σκατά και η Βρώμα Όλοι μαζί η οικογένεια Φτέλω ρε Λεβέντη που... Τι να δεν ξέρω τι πήραζε, Ιαννούλε Όχι okay, Λεβέντη, περίμενε Το σε πλέον. Τι περιμένει να γίνει πρωθυπουργό? Καλά, μακάρι. Το προτείνανε? Μακάρι. Δέχτηκε. Ε, Δε... Δεν έπιασε και η Κατάλα του λεβέντε τελικά. Ο Θεό να στείλει καρκίνο στο μισοτάκι και όλα του τα σόγια. Και στον Παπατρέμουν κι όλα του τα σόγια! Ούτε καρκίνο στο μυτσοτάκι, πήγε ούτε καρκίνο στο παπαντραίω. Απλά φύγανε. Φίλε, πού το αυτό παυτόχρον. Τζούφια, τζούφια κατάρα, τζούφια, τζούφια κατάρα. Ο, Ελπίζω τουλάχιστον να του, βγουν αληθυνά τα υπόλοιπα που λέει για τη χώρα. Το έχει γνωρισίε, θα μα βγάλει δύο μέσα από τα μνημόνια όλα αυτά. Καλό Δεν μου λε ότι ο υπήτομο έφηγε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Σημαίνει κάτι γι' αυτό. Α παιδί μου, άσκημα με το θυμήσαι με του ΣΥΡΙΖΑί και το μυτσοτάκι μα πέθανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιπασώ που είχα με επισύριζα πάει και ο μυτσοτάκι. Τα έχει γαμ***σει όλα, έλα, γεια. Κλείστε το, είναι ο Πασορτζής, ο κύριος, είναι ελεηνός, λυπούμεθα με λογαριασμό του. Αποστόλη μου, τι σα ενοχλεί. Πού είσαι κοριτσάρα μου εσύ, πού είσαι μανάρα μου χαμένη. Η μου φως μου, γλυκέ μου, λατρευτό μου, εσύ αγόρι. Πού είσαι εσύ, πού είσαι, μαύρα μάτια έκανα, πού σε; Μαύρα αυτιά για την ακρίβεια. Για λέγε τώρα, τι είσαι. Ενοχλεί η εγκράτεια και η αυτάρχεια των παιχτών στο survivor. Εμά. Τι, τι το κακό βρίσκεται. Που... Ο Θήμιο σου τα βλέπει όλα αυτά, δεν ξέρω, με, δεν με ενοχλεί. Α, μπράβο, αγόρι μου. Έχουν σπάσει από το κακό του όλοι. Γιατί έχουν σπάσει τα, τα, τα, την ακροαματικότητα. Κανένα δεν μπορεί να του στάσει. Θεαματικότητα. Τελείωσε, αυτό κρύβεται πίσω απ' όλα. Απλά εδώ έχει το παράδοξο ότι όσο πιο ψηλά, τόσο πιο πάτω. Αυτή είναι η διαφορά. Και... Νούμερα, τόσο πιο πάντω είναι ποιοτικά. Αλλά τάξη. Κοίταξε. Μην το μεγαλοποιείτε. Μην του δίνετε διαστάσει που δεν έχει. Είναι νέα παιδιά. Πανέμορφα παιδιά. Καλογυμνασμένα. Με ωραίου χαρακτήρε. Σιγά μου, ρε Ναβίζη. Δεν είδαμε. Α εμά, καλογυμνασμένα. Να χαίρομαι την κόμενε. Κορίτσια, ωραία έχει. Γεια σα. Για... Αμάντια αυτή γκρίνια, αυτό ο... Ο του Έλληνα για ό,τι ξεχωρίζει είναι αυτό που ευθύνεται για όλα μας τα κακά ρε Εσύ τώρα ξέρεις πόσοι σε εφθονούνε Πού να βγάλεις και τη μουτσούνα Πού να βγάλεις Επθονούνε. και τη περούκα Μόνο την κορμοστασιά σου είναι <ΣΣΣ> <ΣΣ> στο νερί, σε μένα Φτο νερό, στο νερό νερό, στο νερό Λα μια βιτα τίτα νερό, στο νερό Βγάλε και την περούχα κάποια στιγμή να δούμε την κορμαστασιά. Την έχουμε δει και την έχουμε εκτιμήσει. Βγάλε και το μουστάκι να δει. Θα φανταζοθεί κάτω, όλοι του. Κι όσε, το survivor oh. είναι πάρα πολύ σπουδαίο γιατί κατάφερε να βγάλει τα παιδιά από το ίντερνετ και τα μικρούλια και τα μεγάλα. Μπράβο στο survivor και πού τα καθήλωσε, τη Μήπω, όχι, ή τα έβγαλε έξω στι πλατείε, παίξανε, κάνα. Τι, mm. τα έβγαλε από το ίντερνετ, πού τα καθήλωσε όμω. Πού τα καθήλωσε, τα καθήλωσε. Βλέπουν γιατί έχει, έχει πολλά μηνύματα το Σαββατοκύριακο. Πάρα πολλά. πολλά. πολλά. Παρα... Ότι έχει, έχει. Αλλά τα αντίθετα από αυτά που νομίζει, αλλά έχει, ναι. Και, μηνύματα και τα κατάφερνε γιατί έβλεπα εγώ δικά μα μικρά παιδιά να βγαίνουν τη νύχτα στο ίντερνετ. Έχει τη νύχτα. Πάλι καλά, πάλι καλά. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Συγγνώμη, εσεί ψηφίζετε. Γιατί δεν ψηφίζω, ψηφίζω. εγώ και εσεί έχουμε ίσο δικαίωμα ψήφου, μάλιστα. <laughs> Τι ψηφίσατε. Αχ ah. <laughs> Να ψηφίζετε Survivor, Να μείνει είναι ομπό Τα Μπράβο στο survival μηνύματα. που έβγαλε τα παιδιά από το ίντερνετ και τα ενεργοποίησε Να πάνε από το δωμάτιο στον καναπέ Μπράβο Βλέπουνε στο Survivor και έχει πάρα πολλά μηνύματα Πάρα πολλά Επίδωσανε Να, <laughs> να φιλήσουνε <laughs> τα πόδια <laughs> του Τούρκου να να καλά ο Τούρκο ο Ακούν. Να είναι καλά Είναι Τούρκος ο τον Τούρκο. Τι <Το> βλέπω. Έχει πάλι πολλά μηνύματα Αλλά αυτός Ζωή να έχει <ζωή> να <Το> αποβλακώνει τα παιδιά μας <Το> Να είναι καλά. Ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ <Το> Γιατί δεν υπάρχει ένταλμα σύλληψης για σας Λυπάμαι. Μεγαλώνετε και παιδιά <Το> Γεια σας. Ευχαριστώ Ευχαριστώ. <Το> 100% survival μαζί με μνημόνια παρακαλώ Να περνάει πιο, πιο ουσιαστικά μηνύματα Καλησπέρα σα, τι είναι εκεί παρακαλώ. Καλησπέρα εδώ που πήρατε είναι. Τι είναι, αυτός που πήρατε τι είναι. Δεν ξέρετε που πήρατε και τι είναι. Ψάρε την ψαράγορα θέλω. Ποιο? Να βρω τα ψαρά, την ψαράγορα. Δεν έχουμε εδώ ψαράδε, γράμμα όλοι. Δεν πάει κανεί για ψάρεμα. Είδε τι έγινε τώρα με τον Καρδέλα και με το, αυτό το τραγούδι που το είχε γράψει και με τον Φουρτιώτη. Μου θύμισε εσένα με την άλλη τη λουκά που βγαίνετε στα ράδια και δεν ξεκατενιάζεσαι. Είμαι Κάσο, μόνο που εκεί ήταν και οι δύο λουκάδε. Με συγχωρείτε, ο Καρδέλα έχει γράψει τι μεγαλύτερε επιτυχίε. Ναι, ναι. Δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου, το φιλί σου. Τι να κάνουμε, αγαπητό, όταν με τα πίτουρα σε τρονικότες. έτσι πάνε αυτά. Λυπά. θέλω σου είπα. Θα στείλω μία με κουριαρ, βεβαίως. Έλα ρε από τέλει και σε οδηγούσα μηχανή και δεν τηλέφωνο αυτόν. Εγώ, εγώ νόμιζα ότι οδηγούς αφηρημένος και δεν είδε το φανάρι. Είδε μόνο τρομαγμένος ένα να φρενάρει. Προσέξε <Σεξεδάς>, θα φωνάζει ο δικό. και τι έγινε που ζεις, λέει αφηρημένη να κοιτάζω το φανάρι να μου λέει ζωή σημαίνει Που Όχι, όχι, όχι. ,거를. Α, μόνο. Κατάλαβα, πε. Θέλω σου δικαιολογήσω για δύο λόγου, δηλαδή. Για ποιο λόγο είσαι μαλάκα. Για ποιο λόγο είσαι λέω. το δεν πάρω. δεν σε δεν το ξέρει τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να που σε ξέρουν, και Σε λένε Και δεύτερον, χρησιμοποιεί ο και τη θρησκεία προκειμένου να τονίσεις το ότι γίνεται στην πολιτική ζωή της χώρας. Άστοχο γι' αυτό. Το Χριστιανόπουλο είναι κομπλεξικό, <χριστή> του βρήσαμε την κόμενα, τη μάνα και το αυτό. Κατάλαβα. Επειδή μία η ώρα το μεσημέρι, κάθομαι με τον άντρα μου να φάμε. Γιατί είμαστε συνταξιούχοι. Και δεν μπορούμε να φάμε γιατί πνιγόμαστε από τα γέλια με σένα. Τι ε, θα γίνει, πες μου. Ή θα φά νωρίτερα ή αργότερα. τι θα γίνει. Όχι να μεταφέρουμε την εκπομπή καλύτερα. Τι ώρα τροσμόρει και σε μία η ώρα, φάει δύο. Να δύο. στι δώδεκα. Εντάξει, έγινε, ό,τι πει. Στι δώδεκα έχει καμπουράκι όμω, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.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 Δεν έχουν, δεν όρια, δεν έχουν προσχήματα, δεν έχουν... Α, η προσχήματα, μωρί, προσχήματα και προστήματα. Καλά, προστήματα, ναι, το είπε ο Κούλης. Mm. Ε, ε, χάραξε την πολιτική ζωή της χώρας ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είπε ο Μπάρκας. Ε, Πολύ βαθιά, το, μεγάλη πληγή. Ναι. Δηλαδή, όταν ναι. λέμε χάραξε, χάραξε. Ας μην ανησυχαί, έρχεται ο Κούλης να συνεχίσει τη χάραξη στον δρόμο που βαδίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ να ξέρουν την επιπο την την η την του την την την την την την την την Ναι, την την την την την την την την την και την την την την την την την ότι την την την την την την την την την την την την την την την την την την την Που λέγανε, έχουμε πάρτι", γιατί δεν θα Επίσημα. Δηλαδή αυτή άμα στην Ελλάδα τι θα κάνει. Ναι, στην Ελλάδα είμαστε θα... λίγο πιο πολύ καλυπορέτηξη. Δεν, δεν έχει τέτοια. Είναι λάθος. Δεν τον νεκρό. Όχι αγόρι μου, απλά για τον λίμενεργάτη, για τον λεφόρείο. Τον Ζω ναι, λιμενεργάτη, το, το ίδιο είναι. Το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει με τι συντάξει που μείνανε πίσω. Ναι. Μην πάνε χαμένες, τουλάχιστον πάρει κάποιο, ο Κυριάκος, έστω, να πληρώσει τα χρέη Κάτι. Δίνανε οι τράπεζε ανεξέλεγκτα δάνεια και χρεοκοπήσανε. Όχι. Τι όχι. Ο Γαβαλάσμο του δώσανε ανεξέλεγκτα τουλάκι του Γαβαλά και χρεοκόπησε. Τέλο πάντων, την πήγα προχτέ σαν Μαλάκα, τον τονίζω να πάρω μηχάνημα POS. Να τονίσει το Μαλάκα, να μην τονίσει το σαν. Μαλάκα να πάρω μηχάνημα POS. Πρόσεξε. Να του δίνω λεφτά στι τράπεζε χρεοκοπημένε. Που τα παίρνουν από το μισθωτό και το συνταξιούγο. Αγάπη μου, ε. τι ε. να κάνουμε. Πρέπει να χρηματοδοτήσουν τη Φραπόρτ να αγοράσει τα αεροδρόμια. Πώ θα γίνει. Αχ, ε, Πού, λε και το έχουμε γράψει μαζί. Μπράβο. Πρόσεχε με τώρα. Πάω να του δώσω λεφτά. Όχι να μου δώσουν, ε, να του δώσω. Ναι. Και μου ζητάει τα δύο τελευταία ε1, Μπράβο. τα δύο τελευταία ε9. Μπράβο στην τράπεζα. Να έκανε και τόσο ελέγχου χρεοκοπημένε εταιρείε που δίνει δάνεια, καλό θα ήταν. Ε1, ε3, εκαθαριστικό τη εφορία, ταυτότητα, το ΦΠΑ του 16 όλων, λογαριασμό τηλεφώνου για να μην πω δεν μου βάζει τα λεφτά τηλέφωνο. Και την Στι λένε που έχω κάνει εγώ έναρξη το 1987 Θα ψάξω να βρω την έναρξη. Πρόσεξε! Για να του δίνουμε λεφτά. Ευτυχώ που οι τράπεζε γίνανε ιδιωτικέ και δεν υπάρχει γραφειοκρατία. Κυρίω. Αυτό Κάτια. ήταν το θέμα του με τι τράπεζες Γραφειοκρατία, μάλιστα, ωραία. Τι φραφόρντ, όσα τελικά τα λεφτά. Εξατάται, εξα... η αλήθεια είναι δυσκολεύονται Δεν ξέρω. Λε να μην του δώσουνε, μπορεί. Να δώσουν γιατί ο Χαρδαβέλα έλεγε ότι δεν είχαν κολό τα αεροδρόμια και έπρεπε να τα δε... βγάλουν. Πού είναι ο Άδωνης, γιατί δεν πάει ο Άδωνης ο κολόχαρτος να σκουμπιστεί ο κόσμο. Βάλτε παιδί μου στο ρολάκι τον Άδωνη, έναν Άδωνη μια βούλτεψη κάτι να σκουπίζει το κόσμο. Έχουμε Άρα, κολόχαρτους. Ρε μα***α μέχρι και το καπουτσίνο που πίνουν οι Έλληνες το πρωί, το γάλα είναι γερμανικό. Αυτό είναι μα... το θέμα. Το θέμα είναι ότι ο Τσίπρας μας έκοψε από το καπουτσίνο το κα. <Κι> Πάρε πουτσίνο ο μότορας σκέτο. το.